Αρχίζουμε σήμερα, αγαπητοί μου, λίγο νωρίτερα, γιατί πρέπει και εγώ να φύγω λίγο νωρίτερα. και Θα ήθελα σήμερα να ξεκινήσω με ένα θέμα το οποίο έχει σχέση. Κλείστε, παρακαλώ, την πόρτα εκεί πέρα. Έχει σχέση με την εθνική μας εορτή που πέρασε την 28η Οκτωβρίου το οποίο το ακούσατε και στις τηλεοράσεις, ευραίως μάλιστα και το οποίο πραγματικά θα έλεγα ότι δείχνει ένα εσχρό και φοβερό κατάντημα του τόπου μας και λέγω το θέμα αυτό το οποίο έχει ενσκύψει με τους αλογαπούς μαθητές, οι οποίοι θέλουν να κρατούν την ελληνική σημαία και οι οποίοι βεβαίως έχουν άριστες επιδόσεις στα σχολεία τους, τα παιδάκια να καθίσουν έξω καλύτερα, τα παιδάκια να πάνε έξω, όλα και τα τρία. Έτσι. Και όταν θα βγω εγώ μετά θα σας δώσω κάτι που θέλω. Λοιπόν, με το θέμα λοιπόν αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα. Και θα έλεγα ότι είναι ένα θέμα το οποίο με θλίβει βαθύτατα, γιατί όπως σας είπα δείχνει τον ξεπεσμό ο οποίος υπάρχει και δεν θα διστάσω να πω ότι ποτέ μου δεν φανταζόμουν ότι οι γύτωρες του λαού μας, Όποιοι και αν είναι αυτοί, δυστυχώ είναι και δεξιοί και αριστεροί και ευτυχώ γι' αυτό και ευτυχώ για μένα, για να μην με χαρακτηρίσει κάποιο ότι είμαι δεξιός ή αριστερό. Δυστυχώ λοιπόν για του ηγήτω μα, δυστυχώ για τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο οποίο θέλει να καυχάται ότι είναι στο απειρόβλητο, ότι είναι σεμνό, ότι διεκδικεί το αλάθητο του Πάπα και δεν πρέπει κανεί να ασχολείται με το όνομά του κανείς απαγορεύεται να θίξει το θεσμό του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και όλα αυτά τα οποία εγώ θα τα θεωρώ αστεία και γελία και ανάξια λόγου. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσω επ' αυτού. και να πω το εξής, ότι η σημαία μας αγαπητοί μου αδερφοί, είναι σύμβολο ιερό είναι εθνικό σύμβολο και δεν ξέρω τι αισθάνεστε εσείς δεν ξέρω πως εσείς τη βλέπετε αλλά εγώ δεν ξέρω μέσα μου αισθάνομαι ότι όταν βλέπω αυτό το ιερό σύμβολο αισθάνομαι αυτό το σύμβολο να με αγγίζει στα κτρίσβατα της ψυχή μου. Όπως όταν βλέπω τον Τίμιο Σταυρό και επάνω στο Σταυρό κρεμασμένο τον Κύριό μας θα έλεγα ότι όχι ακριβώς με το ίδιο θεός, αλλά με ίσως με λιγότερο, με πολύ λιγότερο όμως βλέπω και την ελληνική σημαία. Και όπως σας είπα αισθάνομαι ντροπή, αισθάνομαι Πραγματικά πολύ ευτελισμένος από τη μια να βλέπω Έλληνε να μην έχουν σε τίποτα το ιερό μας σύμβολο να το τσαλαπατάνε να το καίνε στο Πολυτεχνείο θυμάστε κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια και τώρα να θέλουν να το δώσουν να το κρατάνε οι αλλοδαποί Θα σας θυμίσω ένα γεγονός ένα γεγονός θα σας θυμίσω Θυμάμαι και δεν θα φύγει ποτέ από τον μυαλό μου και τότε το είχα θείξει, δεν ξέρω, πρέπει να το είχα πει και εδώ. Όταν βλέπαμε από την τηλεόραση εκείνα τα γεγονότα που εγγύονταν στην Κύπρο πριν από λίγα χρόνια. Και κάποιον Έλληνα ο οποίο ανέβηκε επάνω στον ιστό τη σημαία, θυμάστε, <Το> να κοιτάξει να κατεβάσει την τουρκική σημαία. <Το Ορίστε στην Κύπρο. στην Κύπρο, στην Κύπρο, αυτό είπα, ναι. <Το> Και θυμάστε ότι οι Τούρκοι, και θέλετε να πω κάτι, μπράβο τους. Μπράβο σε αυτόν τον Τούρκο. Μπράβο σε αυτόν τον Τούρκο, ο οποίος βλέποντας να πηγαίνει η σημαία του να γίνει περίπαιγμα στα χέρια των εχθρών του, γιατί ο Έλληνας είναι εχθρό του Τούρκου, τον πυροβόλησε και τον σκότωσε. Και ενώ δυστυχώς θα έπρεπε την ίδια αγάπη και την ίδια αξία να έχουμε και εμείς για τη σημαία μας, δεν το έχουμε σε τίποτα να τη δώσουμε από εδώ και από εκεί και να την πιάνει οποιοδήποτε και να την κάνει όπω θέλει. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αυτούς τους κυρίους, οι οποίοι με τόση ευκολία, όπως σας είπα ο πρόεδρος εδώ δικό μας, το καμάρι μας εντό εισαγωγικών, θα ήθελα να τον ρωτήσω, άμα τον έβρισκα, που θα τον ρώταγα, αν ήταν Τούρκος ο πρώτος μαθητής, θα του την έδινε. Αν ο πρώτος μαθητής της Τάξεως ήταν Τούρκος. Και αν ήξερε ο πρόεδρος ότι αυτός ο Τούρκος θα την έπαιρνε τη σημαία, και συγγνώμη για αυτό που θα πω, θα το πω όμως, γιατί πρέπει να το πω, θα πήγαινε στην τουαλέτα και θα σκουπιζόταν με την ελληνική σημαία, θα του την έδινε. Γιατί αυτά έχουν διδαχτεί τα παιδιά της Τουρκίας, παρακαλώ. Αυτά έχουν μάθει μέσα στα σχολεία τους. Ότι η Ελλάδα είναι αξιομίσιτη και η ελληνική σημαία πρέπει να την αντιμετωπίζουμε σαν κουρέλι. Θα του την έδινε, σας ερωτώ. Εγώ πιστεύω ότι μια θα την έδινε, Μπράβο, Μπράβο. Συγχαρητήρια λοιπόν για τον πρόεδρο που έχουμε. Οπότε να νομίζω ότι αυτό μας στημάνα από το να έλειπε ένας αλλοδαπός, χριστιανός, ορθόδοξος, βαφτισμένος, μύσαι 100% και μετέχονε της ελληνικής παιδείας, διότι όπως έχουμε δει και όπως και έχεις υποτί, ότι έδειξε η σύγκριση μετέρας Μάλιστα. Να απαντήσω σε αυτό. Ε, και από συνόγω, από είσαι, και επειδή διαφωνώ ριζικά και με αυτό που λέει μια. Ουδεμία... Σας ευχαριστώ Σας ευχαριστώ που διαφωνείτε Και χαίρομαι που διαφωνείτε Αλλά περιμένω να ακούσω να δω. Η Εκλησία μας έχει πάρει επίσημο θέση Απάνω σε αυτό το θέμα Όχι Λοιπόν Να απαντήσω και σε αυτά σε Μια στιγμή Επίνεσαι αυτή την τη βράση Αυτή την τη θέση του Υπουργείου και μάλιστα χάρτη που ήταν έναν αλογαπού, μάλιστα ένας δικημινές, νομίζω για απομέσους, δεν ξέρω τι που έφερεται στην ειδική σημαία. Σας παρακαλώ να μην αφήσετε ο κύριος, λέει την αποψή του, βεβαίως απολύτως σεβαστή, αλλά εγώ θα εκφράσω βεβαίως τη διαφωνία <συμίως, <συμίως> Και, το, και α, το, λόγο, το ξέρω κύριε Λέκο, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά θα ακούσετε επάνω σε αυτά τα οποία είπατε. Εγώ δεν αναμφιελω ότι το παιδί μπορεί να είναι βαθισμένο, πού δεν γίνει. Είναι. είναι. Ο Τσενάη... Σίκουρα, είναι, δεν είναι. Ο ο το ξενάει, σίγουρα είναι βαθισμένο που λέει πατήσει ο δημοσιοδράτο του 30 φυλό και να έχει καθηγήσει. Είναι, ωραία. Λοιπόν, δεύτερο, δεν είναι Έλληνα ούτε θέλει να γίνει Έλληνα. Αυτό το δήλωσε ξεκάθαρα τουλάχιστον εγώ το άκουσα στην εκπομπή του 30 φιλόδουλου. Έκανε εκπομπή που έρχεται το 30 φιλόγιο, αφήστε με. Εγώ, άκουσα. εγώ το άκουσα. Λοιπόν, όταν του ετέθη το ερώτημα από τον δημοσιογράφο, τον 30 συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο και του είπαν ότι αν σε περίπτωση πολεύουμε μεταξύ Αλβανία και Ελλάδος τι θα κάνεις με τίνος το μέρος θα παραταχθείς, μην μιλάτε σας παρακαλώ εδώ λέω κάτι το πολύ σοβαρό Αυτός απάντησε ότι εγώ δεν πολεμάω, είμαι με το μέρος της ειρήνης και έτσι απέφυγε να δηλώσει πού είναι η καρδιά του και με ποιον παρατάσσεται. Ένα τέταρτο. Η Εκκλησία με ρώτησε αν έχει λάβει μέρος και θέση επάνω σε αυτό το θέμα. Σου είπα όχι, επισήμω όχι. Αυτό ήθελα. Ναι, συγγνώμη. Και αυτό σημαίνει ότι για μένα έχει κάνει λάθος η Εκκλησία ή εκπρόσωποι τη Εκκλησία. Εγώ δεν αμφιβάλλω το ότι ο μαθητής είναι άριστος. Μπράβο, τον συγχαίρω. Δεν αμφιβάλλω ότι ο μαθητής αυτός διαπρέπει. Δεν αμφιβάλλω. Σας παρακαλώ. Δεν αμφιβάλλω ότι αυτός ο μαθητής είναι άξιος επένων συγχαρητηρίων, το ήθος του είναι άψογο, η διαγωγή του μέσα στο σχολείο είναι αρίστη, είναι ο καλύτερος των πάντων. Δεν αμφιβάλλουν. Εγώ θα ήθελα όμως να πω κάτι. Θα πείραζε αυτό τον μαθητή να τον βραβεύσουν με ποικίλους χίλιος δυο, δυο τρόκους άλλους. Παράδειγμα. Να του δώσουν ένα αριστείο, να του δώσουν ένα χρηματικό έπαθλο και του το αξίζει. Γιατί να του δώσουν την ελληνική σημαία η οποία όπως είπα στην αρχή, δεν ξέρω αν μπήκες από την αρχή γιατί είδα και μπήκε λίγο καθυστερημένος, γιατί να του δώσουν αυτό το αιματοβαμμένο σύμβολο που αυτό συγκεκριμένα και όλο του το σώει πίσω, δεν το λέω το σώει να τον προσβάλλω τον άνθρωπο, σας παρακαλώ. Δεν έχει ιδέα τι σημασία έχει αυτό το σύμβολο για μένα και για σένα. Δεν ξέρω αν παρακολούθησε πάνω στη Μηχανιώνα που έγιναν τα επεισόδια γιατί από εκεί ξεκίνησαν όχι, όχι, σα παρακαλώ. Μην υποτιμάτε το διάλογο. Όχι. Θα μπορούσα κατά αυτόν τον τρόπο να αντιδράσω κι εγώ όταν μιλούσατε. Σα άκουσα με προσοχή και θέλω να με ακούσετε με προσοχή. <Και> Α, αν θέλετε, Ιδάλω, θα τη διακόψω τη συζήτηση. <Και> Ιδάλω, θα τη διακόψω τη συζήτηση. <Και> Δεν ξέρω λοιπόν αν παρακολουθήσατε. Σα παρακαλώ, μην μιλάτε όμω. Την ώρα που μιλούσαν, είχε πάει ο κύριο Καστανίδη, ο υπουργό Βορείο Ελλάδο μέσα στην, σε εκεί στη Μηχανιώνα για να διαπραγματευτεί, σηκώθηκε μια κυρία η οποία πήρε το λόγο. Τ' το κανάλι εκεί. και θέλω να σας ρωτήσω κάτι» λέει κυρίε κυρία Υπουργέ. «Εμένα ο παππού μου» επολευμούσε το 40 εκεί. «Και ο παπούς του παιδιού» προσέξτε. «Και ο παππού του παιδιού ήταν αντίπαλος του» «Και δεν θυμάμαι αν είπε ότι εσφάγει από τον παππού του παιδιού» τον το, το τσενάει αυτού εγώ πως θα ανεχτώ λέει αυτή η κυρία και με το δίκιο της κατά τη γνώμη μου πάντα πως θα ανεχτώ τη σημαία την ελληνική να την κρατάει ο εγγονός του εχθρού της Ελλάδος ο οποίος έκανε προέβη και σε αυτή τη σφαγή πως θα το ανεχτώ εγώ σαν Έλληνες εγώ κύριε Αλέκο θα σας πω κάτι και εγώ σα εκτιμώ πάρα πολύ και αυτό το έχετε καταλάβει και το ξέρετε είναι αμοιβαία η αγάπη, πράγματι Σέβομαι την απόψή σας Αναδιαφωνώ και εγώ κάθετα με αυτό το οποίο είπατε Θεωρώ ότι τα ιερά μα σύμβολα Όσο καλή και αν είναι αυτοί οι οποίοι τα διεκδικούν Από πλευράς ήθους, από πλευράς επιδόσεων Από πλευράς ε, κάθε πλευρά σε πάση περιπτώσει Δεν μπορώ να το δώσω Όσο δεν θα μπορούσα να δώσω ποτέ τα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας να τα βαστίξει ένας αλόθρησκος. Όσο δεν θα μπορούσα ποτέ να βάλω στην Αγία Τράπεζα να συλλειτουργήσω με ένα Καθολικό ή με ένα Προτεστάντη, έτσι ακριβώς θεωρώ και το θέμα της πατρίδος μου. Σε καμία περίπτωση δεν δέχομαι το Ιερό αυτό σύμβολο να το κρατάει στα χέρια του ο άλλο αλλοδαπός ο οποίος ξέρω και το δηλώνει απερίφραστα ότι εγώ δεν είμαι Έλληνα ούτε θέλω να γίνω Έλληνα. Αυτό εμένα με ενοχλεί. Αυτό εμένα με καίει. Όπως του το είπε κάποια στιγμή, αυτός ο κύριος Πάγκαλος, ο άλλος ο Υπουργός, είπε, έκανε μια πρόταση, μου άρεσε η πρόταση. Να προβούμε στην ελληνοποίηση του παιδιού να γίνει ένα έκτακτο συμβούλιο, υπουργικό συμβούλιο, με τον οποίο να δοθεί εκτάκτο για αυτόν τον λόγο, για να μην υπάρχει αυτό το σχίσμα μέσα στον κόσμο, να δοθεί η ελληνική υπηκότηση σε αυτό το παιδί. Και ο πρώτος που το αρνήθηκε ήταν ο ίδιος. Επομένως, εφόσον δεν αισθάνεται Έλληνα, με ποιο δικαίωμα εγώ του παραχωρώ τη σημαία μου, και πολύ περισσότερο, με ποιο δικαίωμα θα τορμήσει αυτό το παιδί να κρατήσει αυτή τη σημαία. Που όπω σα είπα δεν είναι ένα πανί. Αν τη θεωρούμε ένα πανί, την οποία, το οποίο πανί το δίνουμε στον πρώτο, ένα άσπρο, ένα κόκκινο, ένα κίτρινο, ένα μπλε, και λέμε εσύ που σε πρώτο σπάντο το, το, το πανί και κούνατο, ε, τελείωσε, δεν, υπά, δεν μιλάμε για σημαία πλέον. Αν όμω μιλάμε για σημαία, για ιερό σύμβολο, με κάποιο συμβολικό, με κάποια, με κάποιο, με κάποια ιστορία στην πλάτη αυτού του συμβόλου, να το σηκώσει ένα ο οποίο δεν θέλει να είναι Έλληνα, αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά. Σέβομαι την αποψή σα και πάλι σας το λέω. Και αυτό που μου είπατε για τους μετέχοντας της ελληνικής παιδείας είναι πρώτοι. Είναι. πρώτη Δεν εννοεί το σύνταγμα ότι μπορούν να παίρνουν την ελληνική σημαία αυτοί που είναι πρώτοι. Μπορεί να είναι πρώτο. Τι τον. Ναι. δώστε ένα αριστείο. δώστε ένα στεφάνι. Φτιάχτηκε κάτι. Δώστε μια υποτροφία. Πολύ ωραία. Αν δεν αναστρέψουμε τη συζήτηση και πούμε ότι έρχονται τώρα οι γυναίκες και οι κοίτσιας στην Άρα αυτή η Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Σας παρακαλώ. σημαία μου και τα παιδιά μου, γιατί το έχουν παιδιά μου Μάλιστα, και, μάλιστα. μάλιστα. μάλιστα. μάλιστα. μάλιστα συνεχίστε. συνεχίστε, συνεχίστε παρακαλώ. Έχω απάντηση να σας δώσω. Συνεχίστε. Λοιπόν, ποτέ δεν θα Τέτας, γιατί δεν θέλω, δεν αισθάνομαι τη, την ανάγκη να, να, δεν δεν δεν θέλω να... να Με συγχωρείτε. Δώσεις, Αν έχετε αυτές τις υπόψεις όμως, αυγή, σας παρακαλώ, όμως μια στιγμή, μια στιγμή. Αν έχετε αυτές τις υπόψεις, τις οποίες χαίρομαι που τις ακούω, χαίρομαι που τις ακούω. Τότε με ποιο λογική δέχεστε ο Αλλουδαπός εδώ να σηκώσει την Ελληνική Δεν αισθάνεται Έλληνας. Αισθάνεται. Σας παρακαλώ. Μπορεί... Σας παρακαλώ. Ο Λούς μπορεί να είναι Και Πότε το θυλάμε είναι υπάρχει ένας νόμος του κάτω. Σας παρακαλώ μην μιλάτε. Μην μιλάτε. Μια... Μην μιλάτε. Σας παρακαλώ. Απλή σχολική ορτή Μια στιγμή Μια στιγμή Σας παρακαλώ πρέπει να Σας παρακαλώ Σας παρακαλώ Σας παρακαλώ Δεν πρόκειται κυρία Αλέγκο περί μιας σχολικής ορτής Εδώ κάνετε λάθος μεγάλο Σας παρακαλώ, ακούστε όμως Ωραία. Δεν πρόκειται περί σε εορτής. Κανείς δεν μίλησε για σχολική εορτή. Ούτε καν για εθνική εορτή όπως είπε κάποια κυρία τώρα. Ούτε καν περί εθνικής εορτής όμιλούμε. Όμι να... Μιλώ. Σας παρακαλώ. Ο πολιτικός κόσμος επέραν λοιπόν μια απόφαση που ήταν λίγο. Δεν μπορεί ο όλος να τους... Στο το α, α, α, με με συγχωρείτε, συγχωρεί. το, το ότι έχω την προσωπική μου άποψη απαγορεύεται να την πω. <σομίζεται> <σομίζεται> και, να, και να ρωτήσω και κάτι άλλο, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ξέρετε πολύ καλά τι εστί βουλή των Ελλήνων, έτσι να μην τα πω, γιατί θα πικραθούμε όλοι εδώ μέσα και θα τα να φύγουμε. <σομίζεται> το, <σομίζεται> το τι εστί, Όσοι σα παρακαλώ, θα γίνω σαφής Θα γίνω σαφή τι εστί βουλή των Ελλήνων. Θα γίνω σαφή. Και <σομίζεται> αν έχετε τα κότσια να απαντήσετε. Βουλή των Ελλήνων για μένα δεν υπάρχει προσωπικότη εκεί. Ό,τι πουν τρία άτομα. Ότι πει ο μπλε, ότι πει ο πράσινο και ότι πει ο κόκκινο. Και αμέσω όλοι από πίσω, όποιο τολμήσει, α πει το διαφορετικό. Ε, αφήστε λοιπόν τώρα τι είναι στη Βουλή των Ελλήνων Ας... και αν, αν εκεί ακούγεται προσωπική άποψη, σαυτή, Με... αφήστε Φινά, το, Ας... το Ας... αυτό. Αφήστε το αυτό, σα παρακαλώ. Ας... Έτσι, αφήστε το αυτό. Πέντε άτομα είναι αυτά που παίρνουν απόψει εκεί μέσα. <Συρίζα> Πέντε άτομα και οι άλλοι ακολουθούν. Ορίστε. Άμα <Συρίζα> καταλήξετε εμεί σε ένα αντικείμενο γραβείο, θα είμαστε γράμματα. Ακριβώ. Ναι, Με αυτό είπα και εγώ. ...και βραβεύω τον άλλον. Αν τίσσερα, τον βραβεύω τον άλλον... και... τι Όχι, λάθος. Λάθος. Σας παρακαλώ. Λάθος Όχι Από τη στιγμή που ξέρω ότι ο άλλος την ατιμάζει αυτή τη σημαία Από τη στιγμή που ξέρω ότι ο άλλος Σας παρακαλώ Ο άλλος την υβρίζει αυτή τη σημαία Σας είπα για τον Τούρκο Λοιπόν, δεν ξέρω πώς παιδαγωγούνται τα παιδιά στην Αλβανία Θα το έλεγα και αυτό Αλλά επειδή ξέρω πώς παιδαγωγούνται στην Τουρκία Έφερε ένα άλλο ακραίο παράδειγμα από τη στιγμή λοιπόν που ξέρω πως έχουν παιδαγωγηθεί αυτά τα παιδιά σε καμία περίπτωση εγώ σαν Έλληνας δέχομαι η σημαία να δοθεί στα χέρια αυτών των αλλοδαπών Δεν τα κατηγορώ κυρία Λέκο, δεν τα κατηγορώ τα παιδιά, σας παρακαλώ Αυτά με κατηγόρησαν όμως, αυτά με κατηγόρησαν εμένα σαν Έλληνα Και, είπαν, και βγήκαν και είπαν ότι είμαστε ρατσιστές, εγώ δεν τα κατηγορώ εγώ έχω λόγου να θέλω η Ελλάδα, η ελληνική σημαία να βρίσκεται στα χέρια Ελλήνων που πονάνε αυτό τον τόπο. Ο Αλβανό ποτέ δεν θα πονέσει τούτο τον τόπο. Ο Τούρκο ποτέ δεν θα τον πονέσει τούτο τον τόπο. Ο Τούρκο και ο Αλβανό και ο Γερμανό και ο Ιταλό και ο κάθε φιλή ποτέ δεν θα πάρει αυτή τη σημαία να βγει μπροστά να πολεμήσει εναντίον του έθνους του. Όταν είναι να υπερασπιστεί τα χώματά μα. Με συγχωρείτε. Εδώ δηλαδή πραγματικά εκπλήσωμαι. Όχι για σας, δερε, ή σας, σας, σας, είπα, ο, ο, σας ευχαριστώ που αντιδράσατε, σας ευχαριστώ που είπατε τη γνώμη σας και θέλω να ακούω και από άλλους θέλω να ακούω αντιρρήσεις εδώ για οποιοδήποτε θέμα αλλά εκπλύσομαι διότι χάσαμε την ελληνική μας ταυτότητα δυστυχώ. Αυτό αποδεικνύουν τα πράγματα. Εχάθηκε η ελληνική μας ταυτότητα. Ο Τριαταφυλόπλος που είπατε που τον έχει βαφτίσει τον ρώτησε, τον ρώτησε, το άκουσα εγώ ο ίδιος με τα αυτιά μου. Εάν συμβεί πόλεμο, θα έρθεις να πολεμήσεις εναντίον του έθνου σου. Mm -hmm. Και είπε εγώ, δεν αισθάνομαι Έλληνα Απλώς είμαι πρώτος στο σχολείο. Mm -hmm. Να με συγχωρείτε γι' αυτό. Mm -hmm. Με ποιο λοιπόν θάρρος εγώ θα του δώσω αυτό το εθνικό σύμβολο να το κρατήσει και να το σηκώσει. Mm -hmm. Αφήστε το λοιπόν. Τέτος mm -hmm. πάντων. Mm -hmm. Μάλιστα. Είναι ένα τελεστικό, είναι στην ένας πολιτικός αγώνας που καθίσει μεταξύς του και του Και γύρω Τι η μέσα στο Το είδαμε στο από Λοιπόν, δεν κατά τη γνώμη αν θέλετε να ακούσετε την γνώμη, έχουμε... Αν θέλετε να ακούσετε τη γνώμη, έχουμε πολύ χειρότερο πολιτιστικό επίπεδο από την Αλβανία. Συγγνώμη που το λέω, πολύ χειρότερο. Αν θέλετε, ακούστε την αποψή μου. Και εύχομαι κάποτε να, να, διαψευστώ, εύχομαι να διαψευστώ, αλλά δυστυχώς βλέπω τα πράγματα, το πολιτιστικό μας επίπεδο, έτσι όπως πάμε, είναι πολύ χειρότερο, όχι από της Αλβανίας μόνο, και από κάθε τριτοκοσμικής χώρας. Ο πολιτισμός δεν δηλαδή να είναι να ξεκουλάμε τα αερνικά μας. Αυτό ακριβώς. Δ δηλαδή, εμπήκαμε στο πνεύμα της παγκοσμιοποίησης και πάμε ούτως ώστε πίστη δεν υπάρχει, πατρίδα δεν υπάρχει όλη μια πίστη, όλη μια ελπίδα όλη μια πατρίδα, αυτό είναι αυτή την άποψη όμως εκφάνεται αυτή τη στιγμή είναι αδιαφορετικό εταιρετικό απλώς υποστηρίζω απλώς υποστηρίζω τη γενναιότητα που έχει αυτό το Αγωνόπουλο είχε... να μιλάσει με την ελληνική σημαία είχε... σας, Παίλυγε... να... σας, σας παρακαλώ και πάλι θα σας το επαναλάβω και να μην συνεχίσουμε. Και πάλι θα το επαναλάβω και να μην συνεχίσουμε. Και πάλι, σας παρακαλώ. Όχι, σας είπα. Μην αισθάνεστε αυτή τη στιγμή. Και καλά κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας το λέω και ξέρετε ότι μιλάω ειλικρίνα. Το ήταν άλλος Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η εκτίμησή σας στο πρόσωπό μου την ξέρω και την εκτίμησή μου στο πρόσωπό σας την ξέρετε. Και χαίρομαι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είπατε την άποψή σας. Και σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι αυτή η άποψή σας προσβάλλει τον ελληνισμό σας όχι, όχι, έτσι. Κατάξτε. Το κατάλαβα. Απλώς πιστεύω ότι είναι μια κακή τοποθέτηση μέσα σας. Δεν το έχετε ίσως τοποθετήσει καλά το θέμα μέσα σας. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Και το λέω σε όλους εδώ και σε όλες τις κυρίες που ακούω να να, να ψιθυρίζω μεταξύ του, Ο κύριος Αλέκος πραγματικά, το λέω και να με συγχωρέσει που το λέω διαφανώς μπροστά σας, είναι εκλεκτός άνθρωπος, πραγματικά άνθρωπος της Εκκλησίας, πραγματικά άνθρωπος με φόβο Θεού και όπως τουλάχιστον τον ξέρω και τον έχω ζήσει, είναι ένας πραγματικός Έλληνας και σωστός άνθρωπος. Αλλά αυτά τα πράγματα ίσως δεν τα έχει τοποθετήσει καλά μέσα του. Πραγματικά όταν ε, να σπουδάζουν τα ελληνικά γράμματα, Σα είπα είμαστε, είναι θέμα το ποθέτης μια είναι θέμα είναι, είναι θέμα κυρίε αλέκο αλλά προσέξτε προσέξτε προσέξτε είπαμε το έχετε τοποθετήσει έτσι το μυαλό σας και πραγματικά αισθένομαι ότι είστε δικαιολογημένος Σας παρακαλώ δεν θα μου κάνετε υποδείξεις, περιμένετε ανοίξαμε ένα θέμα το οποίο θέλω να το κλείσουμε Αυτή τη στιγμή σας επαναλαμβάνω αισθάνομαι ότι αδικείτε τον εαυτό σας με αυτά που είπατε πιστεύω ότι τα φιλελληνικά σα συστήματα και ο ελληνισμό σα προσωπικά, ο δικό σα ελληνισμό, στίγεται με αυτό που λέτε. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα σκεφτείτε ωριμότερα τα πράγματα και θα δείτε ότι δεν κάνω λάθο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και πάλι σα θέτω το θέμα, ότι τουλάχιστον να αισθάνονται και αυτοί οι Έλληνε και να αποδέχονταν να γίνουν Έλληνε, αυτό εμένα θα με ικανοποιούσε και θα έλεγα μπράβο στα παιδιά, όπω κάποτε ο Λόρδος Βύρον. Ο Λόρδο όπω ξέρετε, υπήρξε φίλο Έλληνα. Ε, χαιρόταν με τις νίκες των Ελλήνων ήταν εδώ και παρακολουθούσε τις μάχες και το χαιρόταν η καρδιά του και με, τότε με την έξοδο του Μεσολογγύου θυμάστε ότι αυτός έγραψε τις, τα καλύτερα απομνημονεύματα είχε συμβάλει στον αγώνα αυτός ναι να κρατήσει την ελληνική σημαία γιατί αυτός το απέδειξε μέσα στην ώρα της μάχης, την ώρα του αγώνα μα να, μου, να την κρατήσει ένα ο οποίο λέει εγώ Ούτε θέλω να είμαι Έλληνα, ούτε αισθάνομαι Έλληνα. Απλώ είμαι πρώτο και δικαιούμαι να σηκώσω την ελληνική σημαία. Αυτό για μένα είναι απαράδεκτο. Και να κατηγορεί του Έλληνε του ρατσιστέ, αυτό για μένα είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, τέλο πάντων, ε, συγχωρέστε μα αδελφοί μου. Εμένα, συγχωρέστε με γιατί όντω ανεκίνησα ένα θέμα το οποίο βεβαίω το αισθάνομαι υποχρεωσίμουνα να το ανακινήσω Αλλά ίσω εφάγαμε λίγο περισσότερη την ώρα μας. Δεν πειράζει όμω. Έχω αγανάρτηση πάρα πολύ. Κάποια κυρία είπε αγανάκτηση. Έχω αγανάρτηση πάρα πολύ αυτές τις ημέρες. Σας το λέω δημοσία. Πραγματικά ε, εσφάχτηκε μέσα μου η ψυχή μου όταν είδα αυτούς, τους οποιοσδήποτε αλλοδαφούς, γιατί από ό,τι έμαθα, όπω το είπε και ο αδερφός ο Αλέξανδρος, Αλέξανδρος δεν είναι ή Αλέξιος. Αλέξιος. Αλέξιος. Ο αδερφός Αλέξιος, όπω το είπε... Δεν ήταν μόνο οι Αλβανοί που κάπου σε μερικά σχολεία σήκωσαν τελικά την ελληνική σημαία αλλά ήταν και κάποιοι άλλοι από άλλε χώρε και αυτό εμένα δεν με ενοχλεί. Το θέμα είναι γιατί να τη σηκώσουν αυτοί και να μην υπάρχουν ελληνόπλα στη θέση του που να διαπρέπουν και να έχουν αυτά τον πρώτο λόγο αλλά αυτά σώψετε η ελληνική κοινωνία με το ένα και δύο παιδάκια που κάνετε με το ένα και δύο παιδάκια έτσι που καταντήσαμε κράτο γερόντων έτσι και μετά παραπονούμεθα. Εδώ θα μπορούσε κάποιος να μου πει μια σωστή σωστή έτσι αντίρρηση να πέσω να τον προσκυνήσω γιατί θα έχει και δίκιο θα έχει και δίκιο γιατί αν και εμείς είμαστε πραγματικά φίλοι του έθνους μας και προσπαθούσαμε να δώσουμε βλαστούς στην ελληνική κοινωνία και να έχει ο καθένας και έξι και εφτά και δέκα και 15 παιδιά τότε δεν θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα σήμερα Δυστυχώ ξέρετε θα σας το πω και αυτό, στην Αθήνα υπάρχουν σχολεία που το 75-80% είναι αλλοδαπή και μόνο το 20% είναι Έλληνες. Και αυτό είναι θλιβερό και βεβαίως θα μου πεις φωνάζεις, ναι ξέρω αδίκως φωνάζω, γιατί ακριβώς δεν μπορεί τα 20% αυτά Ελληνόπουλα να σηκώνουν τη σημαία, θα τη σηκώσουν και Γερμανοί και Ιταλοί και Κούρδοι και όλοι κάθε καρυδιάς καρύδι. Αυτό είναι το θλιβερό αποτέλεσμα, Δυστυχώ. Σε αυτό θα περίμενα μια σωστή αντίδραση εκ μέρους σας κάποιος να το πει αυτό. Ότι δυστυχώς, ετελειώσαμε, σβήσαμε σαν φίλοι, σβήσαμε σαν Έλληνες. <Κι> λοιπόν, να προχωρήσουμε αδελφοί μου. Δεν θα κάνω επανάληψη του προηγμένου γιατί ήδη η ώρα μας παρήλθε. Θα προχωρήσω μόνο ένα στίχο παρακάτω, σχετικά με το θέμα της σοφίας του Θεού. Η σοφία του Θεού μας είπε ότι είναι βασίλισσα και ότι στα δεξιά της στέκει ο παράδεισος και στα αριστερά της στέκει η δόξα και ο πλούτος της βασιλείας των ουρανών. Και επομένως όποιος προτιμήσει τη σοφία του Θεού από τα άλλα κοσμικά πράγματα είναι ήδη μέλος της Βασιλείας των Ουρανών αποτελεί ήδη μέτοχον της Βασιλείας των Ουρανών και ερχόμαστε στο παρακάτω στο στίχο 17 Εωδεί αυτής, αυτοίς και πάσε ετρίβη αυτής εν οι δρόμοι λέει στους οποίους βαδίζει η σοφία του Θεού είναι οι σωστοί δρόμοι Τι εννοεί εδώ Ε ο αυτής ο καλέ Άμα αφήσεις λέει τον εαυτό σου Άμα αφήσεις τον εαυτό σου να σε κυβερνήσει ο Θεός η σοφία του Θεού τότε δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Αισθάνεσαι όπως το παιδάκι που πιάνεται από το χέρι του πατέρα του ή της μάνας του και το παίρνει ο πατέρας ή η μάνα να το βγάλει μια βόλτα έξω στον δρόμο. Έχετε παρακολουθήσει τέτοια μικρά παιδάκια να δείτε το χαμογελό τους, να δείτε το προσωπάκι τους. Όσο είναι πιασμένα από το χέρι του πατέρα ή της μητέρας, στον δρόμο αισθάνονται ασφάλεια. Και αισθάνονται ότι όπου τα πάει ο πατέρα τους, όπου τα πάει η μάνα τους, είναι ασφαλή. Δεν ανησυχούν, δεν θα κλάψουν, δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Είναι ασφαλή ότι εκεί που πάνε, ο δρόμος αυτός τον οποίο αδίθετα, Αντίθετα, όταν το παιδάκι το αφήσεις μόνο του στον δρόμο. Και χάσει προς στιγμή τον πατέρα του. Το βλέπεις και ανησυχεί, κλαίει. Ακόμα και άλλος να το πάρει από το χέρι, να το καθοδηγήσει, να το πάει κάπου. Το βλέπεις και χορεύει, πιδάει. δεν θέλει, τρομοκρατείται, φωνάζει, διαμαρτύρεται. Γιατί δεν αισθάνεται ασφαλές το παιδί στα χέρια του οποιοδήποτε άλλου που δεν τον γνωρίζει. Και ανά πάσα στιγμή αισθάνεται ότι αυτός ο άλλος, αφού δεν είναι πατέρας του, είναι εχθρός του. Θα του κάνει κακό. Αυτό του λέει μέσα του η συνείδηση του παιδιού. Κατά παρόμοιο τρόπο μας παρουσιάζει εδώ το θέμα τη Σοφία του Θεού, το σοφό σωλομπών. Όσο είσαι πιασμένος από τον Θεό, από τη σοφία του Θεού μην ανησυχεί. Την ευθύνη τη πορεία σου την έχει αναλάβει ο κύριο. Τι λέμε εκεί στο κύριο Ισάφημα τη προσευχής μου που διαβάζεται στην παράκληση. Γνώρισε ορμή κύριε, οδόν ενή πορεύσουν. Ερώτησε ποτέ τον Θεόν όμω, Τι δρόμο θέα πρέπει να βαδίσω. Τον ρώτησε. Τον ρώτησες το Θεό ποτέ Τι πρέπει να ακολουθήσω στη ζωή μου Πώς πρέπει να συμπεριφερθώ Πώς πρέπει να ομιλήσω Πώς πρέπει να συνδιαλέξω με τον συνανθρωπό μου Τον ρώτησες Τον ρώτησες Και όχι μόνο να τον ρώτησες Αλλά να πούμε και κάτι άλλο Το χειρότερο Ενώ ξέρει! το πως ορίζει ο Κύριος τον τρόπο μας και τη συμπεριφορά μας εσύ εσκαιμένα και εγώ εσκαιμένα κάνουμε το αντίθετο ενώ γνωρίζεις ότι ο Κύριος είπε αγαπάτε τους εχθρούς ημών ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς καλώς πείτε τις μισούς ημάς προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς εσύ όταν θα σου συμβεί κάτι τέτοιο Μα κάποιος εχθρός θα παρουσιαστεί στον δρόμο σου Μα κάποιος θα σε σηκωφαντήσει Μα κάποιος θα με κακολογήσει Μα κάποιος θα με καταραστεί Μα κάποιος θα με κατηγορήσει Αμέσως γίνομαι θηρίο Αμέσως τον βάζω στην κόντρα Τον άνθρωπο αυτό Γιατί να μου μιλήσει έτσι Γιατί να με προσβάλλει έτσι Γιατί να με κοιτάξει έτσι Και αγνώ, Θέλω να αγνώ περιθωριοποιώ εκείνη τη στιγμή το τι λέει ο νόμος του Κυρίου αυτό σημαίνει εδώ εω αυτής ο δίκαλε. να βαδίζεις πάντοτε το δρόμο που σου υποδεικνύει ο Κύριος αυτό το δρόμο που εβάθησε και ο ίδιος παρακαλώ δεν εσυγχώρησε του εχθρούς του ο Κύριος. το ξεχάσατε δεν τον θυμίστε. Τι μας εδίδαξε ο Κύριος με τη συμπεριφορά του επάνω στο Σταυρό. Και είδατε τι λέει ο Απόστολο Παύλο. Κακός εκείνο περιεπάτησε όπως ο Χριστός ευάτησε στη ζωή του και εμείς φίλο μεν περιπατεί. Εωδή τη σοφίας του Θεού ο καλέ. Η δρόμοι του οποίου βαδίζει ο κύριο είναι δρόμοι ασφαλείς, δρόμοι που οδηγούν στη σωτηρία. Όταν εσύ και εγώ διαλέγουμε άλλο δρόμο, της δική μας επιλογής και πολύ περισσότερο αυτός ο δρόμος της επιλογής μας είναι αντίθετος από τον δρόμο που οδηγεί στη Βασιλεία των ανών. αντίθετος από τον δρόμο που μας υπέδειξε ο Κύριος, που θα καταλήξουμε αδελφοί μου, δεν θα καταλήξουμε στην καταστροφή, στην ψυχική μας, στον ψυχικό μας όλετρο. Δεν θα καταλήξουμε Ε ο αυτής, ο καλέ Όσο βαδίζεις πιασμένος από τον νόμο του Κυρίου Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Και πού είναι ο δρόμος του Κυρίου Ποιος μας τον υποδεικνύει το δρόμο του Κυρίου Να σας πω Ή υπακοή στο πνευματικό Εκείνο είναι ο δρόμος του Κύριου, το εξομολογητήριο. Για πήγαινε εκεί πέρα, βάλει το κεφάλι κάτω και άκουσε. Τι θα σου πει. Γιατί σας έχω πει πολλές φορές έχετε κάνει ένα λάθος εδώ, τραγικό λάθος. Νομίζω ότι ο εξομολόγος είναι μόνο για να μου πει, για να του πω τι αμαρτίες μου, να μου διαβάσει μια εφούλα και να φύγω. Λάθος. Ο πνευματικός είναι πέρα, από Αυτόν που θα μου συγχωρέσει τις αμαρτίες, είναι και αυτό ο οποίο θα με καθοδηγήσει στη Βασιλεία των Ρανών. Είναι ο αρμόδιος από τον Θεό να με πάρει από το χέρι και αν μου πει, εδώ, θα πας από τούτο το δρόμο, εδώ, θα βαδίσεις και θα φτάσει στη Βασιλεία του Θεού. Ο Πνευματικός είναι ο Πνευματικός εκείνος οδηγός ο οποίος θα σου δείξει μέσα σε αυτό τον πονηρό και διεστραμμένο κόσμο που υπάρχουν πολλοί που νομίζεις ότι λένε το δρόμο του Θεού ο πνευματικός όμως είναι αυτός επάνω στον οποίο θα στηριχθεί. θυμάμαι μου έλεγε κάποιος μου είπε ένας Αγιορείτη σε μένα μου είπε ένας άλλος σε μένα, μου είπε ένας τρίτος σε μένα, μου είπε τέταρτο σε μένα ο πνευματικός σου τι σου είπε, μπορώ να μάθω να ακούσω τι σου είπε ο Αν σου είπε ο πνευματικό σου, ξέχασε του όλου. Δεν πανάνε αγιορίτη, δεν πανάνε από τον Άγιο Τάπο, δεν πανάνε η καλόγρια του τάδε, δεν πανάνε ο καλόγυρο ο τάδε, δεν πανάνε οποιοδήποτε. Ξέχασε του όλου. Για σένα, ο πνευματικό σου οδηγό είναι ο πνευματικό ο εξομολόγο. Αυτόν εμπιστεύτηκε, αυτόν θέλει και Αυτός θα σε καθοδηγεί. Η σοφία του Θεού για σένα ομιλεί μέσα από τον πνευματικό σου. Και άμα σου πει Τιμόθε, όχι αυτό, όχι, να είναι ευλογημένο Πάτερ, να είναι ευλογημένο. Ι, Κοστούλα, Μαρία, Ελένη, όχι εκείνο, όχι, να είναι ευλογημένο Πάτερ μην αρχίσεις μα μου σου ξέρω εγώ, μα για σκέψου το καλύτερα πάτερ, μα μην τον παρδουκλώνεις τον παππούλη, μην τον παρδουκλώνεις τον άνθρωπο γιατί τότε θα σου μιλήσει διάολος. τότε μέσα από το στόμα του πνευματικού θα ακούσεις πνεύμα ακάθαρτο να ομιλεί το πνεύμα το Άγιο σου μίλησε μια φορά άμα και με διάφορες κοσμικές νοοτροπίες και κοσμικές σου κουβέντε τον τουμπάρεις και πει το αντίθετο. ε τότε πάλι το χασες εσύ το τρένο; όχι μάμου σου ό,τι σου το Πνεύμα του Άγιο αυτό και θα κάνεις τελειώνω αγαπητοί μου αδερφοί εδώ να με για το σύντομο του κηρύγματος του Αποψινού διότι, όπως σας είπα, υπάρχει μία επίγουσα ανάγκη που πρέπει να φύγω λίγο νωρίτερα και κλείνοντας το θέμα να σας δώσω ένα μικρό σύνθημα και ένα μικρό δίδαγμα. Όταν ακούς τη σοφία του Θεού να σου ομιλεί, σκύψε το κεφάλι, και λέγε εκείνο που έλεγε και ο Προφήτης Ισαΐας λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει» «Μίλα Θεέ μου και εγώ σ' ακούω. Ό,τι μου πεις». Και πρόσεξε μη βάλεις ποτέ την κρίση τη δικιά σου να κρίνει αυτά που σου είπε ο Θεός. Αντίθετα τα δικά σου Πάντα θα τα θέτεις υπό την, κρίτη, υπό την κρίση του πνευματικού. Πάντα. Ό,τι και αν σκεφτείς, ό,τι και αν αποφασίσεις τη ζωή σου, μην θεωρήσει ότι ξέρεις το παραμικρό. Ό,τι πάρεις απόφαση, θα πας να το υποδείξεις το πνευματικό σου. πάτε πήρα αυτή την απόφαση. Είναι σωστή. Τι λες. Θα ζητήσεις τη γνώμη του πνευματικού. Εσύ όμω, ποτέ μην κρίνεις... Την άποψη του πνευματικού, ειδικά μέσα στην εξομοδότηση, διότι τότε το έχασε το παιχνίδι.